Δευτέρα επιστολή Πέτρου, σελίδα 941, κεφάλαιον Α, στίχη 1 έως 11. Οι χριστιανοί πρέπει να προοδεύουν στην αρετήν. 1. Ο Σίμων Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού, γράφει προς εκείνους οι οποίοι δωρεάν σαν διαλαχνού επέτυχον την πίστη που τους παρέχει τα ίσα προνόμια και την ίση τιμήν προς ημάς τους αποστόλους. Και πέτυχαν την πίστη αυτήν ένεκα της απροσωπολήπτου δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού, που είναι συγχρόνω και Θεός μας και Σωτήρ μας. 2. Είδε να πληθυνθούν εσάς η χάρις και η ειρήνη δια τη τελεία γνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. 3. Είναι επιβεβλημένον αδελφοί να προοδεύεται στην αρετήν, επειδή η Θεία Δύναμης του Χριστού μας έχει χαρίσει όλα όσα συντελούν στην πνευματική ζωή και ευσέβειαν μας τα εχάρισε δε δια της επιγνώσεως του αληθινού Θεού ο οποίο μας εκάλεσαν από την κατάσταση της αμαρτίας εις τη σωτηρία δια της ενδόξου τελειότητος και δυνάμεώ του που συνετέλεσε το θαύμα αυτό της επιστροφής μας 4. Δια της ενδόξου δετάφτης τελειότητός του εχαρίστησαν οι εμάς εμέγιστε υποσχέσεις οι να προτρεπόμενοι και νησιόμενοι δι' αυτών γίνεται μέτοχη θεία φύσεως Γίνεται δηλαδή άγιοι και συμμέτοχοι της ζωής του Χριστού αφού απαλλαγείται από την διαφθορά του κόσμου την οποία προκαλεί η εφάμαρτος επιθυμία. 5. Και ακριβώς δε διότι ο Θεός έκαμε τόσα και τόσα για τη σωτηρία σας δια τούτο κι εσείς συνεργαστείτε με πάσαν δυνατήν επιμέλεια και δραστηριότητα και προσθέσατε στην πίστη που έχετε την αρετήν ή στην αρετήν δε προσθέσατε την ακριβή γνώση του Θείου Θελήματος. 6. Ή στην γνώση δε ταύτιν προσθέσατε την αυτοκυριαρχίαν επί πάση κακή κλίσεω, ή στην αυτοκυριαρχίαν δε και προσθέσατε την υπομονήν ίσω εξωτερικά δυσμενεί περιστάσει, ή στην υπομονήν δε προσθέσατε τον οφειλόμενο προ τον θεών σεβασμόν και φόβων. 7. Ισδέ των σεβασμών τούτον, προσθέσατε την αγάπη προ του αδελφού χριστιανού, ή στην αγάπη δε των αδελφών προσθέσατε την αγάπη προ τον Χριστό και προ όλου. 8. Διότι όταν οι αρετές υπάρχουν και πλεονάζουν εις σας, καθιστούν επιμελείς και καρποφόρου και όχι αμελείς και κάρπου προκειμένου να επιτύχετε την τελεία γνώση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, τον οποίο γνωρίζει κανείς όχι με θεωρία, αλλά δια της αποκτήσεως των αρετών που μας εξομοιώνουν και μας ενώνουν με Αυτόν. 9. Διότι εκείνες στον οποίων δεν υπάρχουν και δεν πλεονάζουν αρετές που ανέφερα, είναι τυφλός και βλέπει σκοτεινά όπως ομοίωψη. Πολύ σκοτεινά διακρίνει και τον Χριστών και τα του Χριστού, επειδή ελεισμόνεσε τον καθαρισμό των παλαιών του αμαρτιών που του εδόθηκε του βαπτίσματος και δεν εκαλλιέργησε με συνεχή προσπάθεια την χάρη και το φωτισμών που του εδόθησαν στο βάπτισμα. 10. Δια αδελφοί, Καταβάλετε περισσότερων σπουδήν και να διανακάμετε με την απόκτηση των αρετών που σας ανέφερα, ασφαλή και μετακίνητον την κλίση σας και την εκλογή σας. Διότι, όταν ασκείτε τα αρετάς αυτάς, δεν θα προσκόψετε και δεν θα εμποδιστείτε ποτέ από το να επιτύχετε τη σωτηρία. 11. Ναι, δεν θα σκοντάψετε πουθενά διότι έτσι θα σας παραχωρηθεί ανοιχτή και ελευθέρα η είσοδος αιώνιον βασιλεία του Κυρίου μας και σωτήρωση Ιησού Χριστού.